Η γυναίκα μου είναι άνεργη και ζω από αυτό το μισθό. Γεια αυτή τη στιγμή με την ανεργία στο 50-60%, δεν ξέρω πώ η ανεργία, ειδικά για του νέου ανθρώπου, τι θα κάτσω να κάνω στη χώρα μου. Επιτρέψτε μας να αισθανόμαστε μεγάλη, μα μεγάλη ανασφάλεια. Ο κόμπο έφτασε στο φταίρι. Η απόλυση διαλύει καταρχήν του δημόσιου οργανισμού. Την παιδεία, την υγεία.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 Δεν έχω να ζήσω. Ευχαριστημένοι άνθρωποι, Έλληνες, οι περισσότεροι, πολίτες ε, που δουλεύουν ακόμη στη Δημοτική Αστυνομία, είναι σχολικοί φυλακέ. άνθρωποι που βρίσκονται αυτές τις μέρες, τις τελευταίες δύο και από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες, έξω από τα Δημαρχία, διεκδικώντας, Το αυτονόητο, ψάχνοντα το δίκιο του, δεν ξέρω αν θα το βρούνε. Μακάρι να το βρούνε, γιατί αν βρουν αυτή το δίκιο, πάει να πει ότι κάποιο άλλο έχει βρει το άδικο έτσι όπω πρέπει, το άδικο τέλο έτσι όπω πρέπει. Ε, είναι εικόνε των ημερών αυτών και από ό,τι φαίνεται θα είναι και εικόνε των επόμενων ημερών. Είναι ύστερα από τι αποφάσει υπουργών, κυβερνητικών παραγόντων, σοβαρών ανθρώπων υποτίθεται, που έχουν κληθεί να κάνουν κάποιε κινήσει για να σωθεί. Τι? Ένα κορυφαίο ερώτημα, ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Η χώρα ω χώρα, ω τέσσερα γράμματα, η χώρα ω κομμάτι στο χάρτη, η χώρα ω γη, διότι μια παλιά Κινέζικη παροιμία λέει ότι η χώρα είναι ο λαό. Γιατί αν ο λαό δεν είναι σε καλή κατάσταση, χάνεται η χώρα, φεύγει και ο χάρτη, φεύγουν τα πάντα. Ο λαό είναι αυτό που θα κατοχυρώσει, που κατοχυρώνει, που δημιουργεί ε, την χώρα, την υπερασπίζεται όταν έρθει η ώρα και όλα τα υπόλοιπα. Και μα κάνει εντύπωση που βλέπουμε σοβαρού ανθρώπου. Τουλάχιστον έτσι ξεκινάμε να του θεωρούμε ή του θεωρούσαμε κάποτε σοβαρού, με μοναδική ευκολία να αλλάζουν πράγματα που πίστευαν πριν λίγο ή να αντιφάσκουν. Και αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στα παράθυρα, στο δημόσιο λόγο, γιατί ο δημόσιο λόγο πια μέσα από τα παράθυρα έτσι όπω γίνεται και μέσω αυτών μόνο γίνεται. Ένα παράδειγμα είναι ο Προκόπης Παυλόπουλο, ο οποίο βγαίνει συνεχώ τις τελευταίε μέρε μετά από ένα δημοσίευμα που ανέφερε τι ακριβώ συνέβη όταν κυβερνούσε ο ίδιο ο Καραμαλή και. και, και. Και με αφορμή την απάντηση, η απολογία που δίνει για όλα αυτά Δίνει και άλλες απαντήσεις Κάνει μια κριτική στην Τρόικα Κριτική στην Ευρώπη Και το αυτονόητο ερώτημα όσο τον ακούμε Όχι μόνο αυτόν και άλλους γιατί είναι πάρα πολλοί Σχεδόν όλοι Το αυτονόητο ερώτημα είναι τι κάνεις τότε εσύ εκεί Εφόσον έχεις μια πολύ τεκμηριωμένη Και μισαγωγικά σωστή κριτική ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένο όπως αντιθέλαμε, τη θέλαμε εμείς αλλά πιάνει κάποιες πτυχές αρνητικών φαινομένων και καταστάσεων γύρω από την Τρόικα, το μνημόνιο, την κρίση τα λε πολύ ωραία τι ακριβώς κάνει εκεί γιατί κάποιο που επισημαίνει το σωστό και συνεχίζει να το κάνει με την παρουσία του και την ψήφα του στη Βουλή Κάτι άλλο είναι εκτό από σοβαρό. Οι, οι δομέ που μα έχει επιβάλει η Τρόικα να κάνουμε, και το αισθάνομαι που το λέω και σαν καθηγητή σε αυτό το πράγμα, οι δομέ που μα έχει επιβάλει, άχρηστε πολλέ από αυτέ, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί είναι μέσα στη φαντασίωση, γιατί μεταφέρουν θεσμού από εκεί που του ξέρουν, χωρί να ξέρουν ότι θεσμοί, δεν μεταφυτεύονται, κύριε Αβραντίνη, εάν η ίδια η κοινωνική δομή. Και η υποδομή του κράτους δεν είναι κατάλληλη να το αφομοιώσει Φτιάχνουν από εδώ, ξυλώνουν από εκεί Και τα ρίχνουν πάνω στον ελληνικό λαό Ότι δεν μπόρεσε να τα εφαρμόσει Αυτή η δημοκρατική αριστερά έδωσε νομιμοποίηση στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012. Η δημοκρατική αριστερά και ο προεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωτιποργός. Να. Μοκρατική αριστερά και ο πρόεδρο τη συνετέλεσε να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός. πρωτοπούρθό. Θα του ρίξουμε κανένα φάσκελο. Αν τα παιδιά όμω είναι το 3. <laughs> Ένα, δύο, τρία. <laughs> <laughs> Στην αρχή οι πολύ σωστέ δια, διαπιστώσεις του κύρου Παλόπουλου. Παρόλα αυτά παραμένει. Φαντάζομαι θα ψηφίσει και αυτό το πολυνομοσχέδιο που η Τρόϊκε μα το έχει επιβάλει και μετά ζητάμε από τον ελληνικό λαό και τα έσταζουν αυτέ οι οδηγίε. Μια χαρά τα είπε. Στην πορεία η εισαγωγή. Από το Καλασνίκοφ, το γνωστό του Μπρέγκοβιτς, αλλά από συμφωνική ορχήστρα εκτελεσμένο, θα το ακούσουμε και μάλιστα του Δήμου θα το ακούσουμε στη διάρκεια εδώ της εκπομπής. Και στο τέλος ο Φώτης Κουβέλης, επειδή ε, κάνει κριτική και αυτός και τα στελέχη του σιγά σιγά βγαίνουν στα κάγκελα, λες και ένα χρόνο δεν έχουν βάψει τα χέρια τους στο πολύ βαθύ κόκκινο το χρώμα του αίματος. Βγαίνει ο Φώτη Οκουβέλη από χτε, από τη χθεσινοβραδινή εκπομπή με τον Αλέξη Παπαχελάκη. μα θυμίζει τι ακριβώ και ποιο είναι ο ρόλο τη Δημοκρατική Αριστερά και πώ θα μείνει στην ιστορία. Για να μην το ξεχνάμε, δεν είναι μοντάζετ, ακριβώ το είπε. Αν δεν ήταν αυτό, δεν θα υπήρχε ο Σαμάρα Πρωθυπουργό. Το ευχάριστο, αν το έχετε δει στα κανάλια, στην τηλεόραση, είναι ότι ξεκίνησε η ΕΔ, ελληνική δημόσια τηλεόραση, τη ΝΕΡΙΤ. Ε, υποκατάστατο ή δεν ξέρω εγώ τη θηγατρική, η μητρική, όλα αυτά μαζί θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και ποιο θα είναι το ακριβές όνομα ένα πολύ μοντέρνο σχέδιο, το, όχι, αυτός που το έχει σχεδιάσει 80 χρονών μάλλον πρέπει να ήταν λεπτομέρεια εδώ που έχουμε έρθει ε, σιγά σιγά θα βγάλει και πρόγραμμα και νομίζω πάνω σε αυτή την ώρα θα βγαίνει το πρόγραμμα θα κάνουμε συνδέσεις όταν χρειαστεί ε, τώρα θα πάμε στο... Εσωτερικό του ε, κτηρίου του Δημοσίου που βγαίνει το κανάλι αυτό, είναι σε ένα κτίριο του Μπόμπολα, στην Παιανία. Από εκεί εκπέμπει η δημόσια τηλεόραση, η καινούργια και μοντέρνα, με την φύλαξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Εκεί γίνεται μια τελετή. Θα ακούστε τώρα γιατί αναλαμβάνει ο νέο διευθυντή τη ΕΡΤ, τη ΝΕΡΙΤ, ο καινούριο, αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε. Στον αντιθέατρο τη ΕΝΕΒ, παρουσία του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού και πολλών συνεργατών. Έλαβε χώρα η επίσημος ανάληψη των καθηκόντων του νέου διοικητού της ΕΝΕΒ, υποστρατήγου Ευαγγέλου Διαμάντη. Το νέο διοικητή, η παρουσίαση παρουσίασε μισθοπροσωπικών ο απερχόμενο διοικητή, υποστράτηγο Βενιζέλο Τζάιδα. Ευχηθήσει σε αυτόν καλή επιτυχία στο έργο του. Και από εμά, και από εμά, ολόψυχα, η ΕΝΕΒ. Δεν λέγεται κιόλα αυτό το πράγμα. Η, αυτό εκεί που φτιάξανε, εν περιπτώσει, ο Καψί σου και δίκο και ακόμα. Να πάει καλά και να είναι να ανταποκριθεί. Είναι των ενόπλων δυνάμεων το κανάλι, όπως ακούσατε. Ποιο στράτηγο φεύγει, ποιο στράτηγο έρχεται. Να είναι όλα καλά για το καλό της ενημέρωσης Έχουμε και την, την πρώτη πειρατική εκπομπή. Η ελληνική τηλεόραση είναι πια γεγονό. Και ήδη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατόχθωσα να προσελκύσουν το ζωηρόδο των ενδιαφέρων του κοινού προς το καινούριο αυτό, όσο και παντοδύναμο μέσων επικοινωνίας. Η Δημοκρατική Αριστερά και ο προεδρός της συνετέλεσαν να είναι ο κύριος Σαμαράς Πρωθυπουργός. Mm, πολύ ευχάριστο αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο το γεγονό ότι οι άνθρωποι χάνουν τη το δουλειά του. Αυτό ο τελευταίο είναι ο φίλο τη Κωνσταντοπούλου, τη ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριο Χρήστος Μαρκογιανάκη. Παράθυρο σήμερα το πρωί, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη σχετική επιτροπή, βγαίνει και στα παράθυρα και εκφράζει και καταθέτει και αυτό τον πόνο του, τον καημό του για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω, σαν να μην είναι υπεύθυνο ο ίδιο, διότι όλοι αυτοί έχουν την εντύπωση ότι βγαίνοντα και καταδικάζοντα. Το κακό τη ανεργία, τη απόλυση ή οποιοδήποτε άλλο κακό, νομίζουν ότι είναι αμέτωχοι όλων αυτών που έχουν γίνει. Να θυμηθούν, να ξέρουν, εμεί το θυμόμαστε, το γνωρίζουμε, θα το γνωρίζει η ιστορία του μέλλοντος, το γνωρίζει και η ιστορία του παρόντο και ο καθένας από τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων, ότι είναι απόλυτα υπεύθυνοι, απόλυτα συνένοχοι, ένοχοι, ηθικοί και φυσικοί αυτούργοι όλων αυτών που συμβαίνουν. Πρώτα απ' όλα, δεν αφήνει κανένα ασυγκίνητο το γεγονό ότι οι άνθρωποι χάνουν τη το δουλειά του. Είναι τραγικό, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό Είναι ό,τι θέλετε να αντιμετωπίζεις ανθρώπους Οι οποίοι σου λένε γιατί κύριε Τάδε Μου αφαιρείτε το ψωμί των παιδιών Πρέπει να υπάρξουν και μέτρα κοινωνικής ανακούφισης Και τέτοια δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Μαργαρίτης από τη Δημάρ Αφού ακούσαμε τον καημό του Μαρκογιανάκη, που λυπάται πάρα πολύ και στην αγοριέτα. Λίμον, φαίνεται αυτό και δεν θα ξανακάνει κάτι τέτοιο. Αυτό το πράγμα να λυπάται συνεχώ, αλλά να ψηφίζει μέτρα που τον αναγκάζουν να λυπάται, αδιέξοδο πλήρε. Και για τον γιατρό και αυτό. Και στον κύριο Μαργαρίτη θα έρθουμε σε λίγο, διότι πρέπει να κάνουμε ζάπνινγκ. Ξεκίνησε η δοκιμαστική εκπομπή τη NERIT, ΕΔΤ όπω λέγεται, και έχουμε και ειδήσει. Το νέο εργοστάσιο τη Siemens τηλεβιομηχανική που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη είναι ένα πραγματικό δημιούργημα που οφείλεται στη συνεργασία του γερμανικού οίκου Siemens με την Εθνική Τράπεζα τη Ελλάδος. Αυτά είναι. Αρχίσαν οι επενδύσει, όπω ακούτε. Λογικό είναι ένα δημόσιο κανάλι, μια δημόσια τηλεόραση, να στραφεί στις επενδύσει. Όταν μάλιστα πρόκειται από τέτοιου κολοσσού όπω είναι η Siemens μαζί με την Εθνική Τράπεζα, είναι είδηση αυτό πραγματικά γιατί έτσι θα έρθουν δουλειέ. Τα τα σίδερα ο άλλο, δεν τον κοπάνισαν τα σίδερα. Και από ό,τι φαίνεται αποδίδουν όλα αυτά τα σχέδια και τελειώνουν οι δύσκολε στιγμέ. Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη. Ο κύριο Μαργαρίτη τον θυμόμαστε όλοι ένα χρόνο. Δεν ήταν βουλευτή βέβαια, αλλά έβγαινε έμπιστο του Κουβέλη, Υποστήριζε την κυβέρνηση. Μιλούσε για την αναγκαιότητα να υπάρχει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αλλιώ θα φεύγουμε από το ευρώ, θα ερχόταν ο Σύριζο κακό, θα ερχόντουσαν 15.000 αρνητικά και κακά αμέσω μετά. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο κύριο Μαργαρίτη αυτό που ξέρατε μέχρι τώρα ξεχάστε τον και θαυμάστε την ευκολία με την οποία. Μέχρι χθε πίστευε μαύρο, και από σήμερα με πολύ φανατισμό, Λανσάρι το άσπρο. Το ερώτημα, αν θα ψηφίσετε το πολυνομοσχέδιο, γιατί μιλάμε για τη σωτηρία τη χώρα. Βέβαια. Αφορά και εσά. Γιατί εσεί έχετε βάλει εκεί, υποτίθεται, το όριό σα. Στη σωτηρία τη χώρα. Κοιτάξτε, ένα χρόνο πριν, ε, βάλαμε πλάτη να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία, την άτακτη και την επιστροφή στη δραχμή. Μάλιστα. Ένα χρόνο μετά όμω, και τρία χρόνια μετά τι εφαρμογέ των μνημονιακών πολιτικών, πρέπει να υπάρξουν και μέτρα κοινωνική ανακούφυση. Και τέτοια δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Και τέτοια δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Εγώ δεν θέλω να ακούω να λέμε πω, πω, πόσο λυπηρό είναι αυτό αλλά πρέπει να γίνει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Ακούσατε αυτή την τελευταία άποψη δεν μπορεί να ακούει ποιο πόσο λυπηρό ή πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Πρέπει να γίνει, όχι λέει δεν πρέπει να γίνει. Όμω αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του ένα χρόνο τώρα του ίδιου του Θόδωρου Μαργαρίτη, τελέχου τη Δημάρου, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι μα έλεγε, μα μιλούσε για τον περίφημο ρεαλισμό που ξεπερνάει τα πάντα. Ιδεολογικέ διαφορέ ή οποιοδήποτε άλλε διαφορέ, επειδή ο ρεαλισμό επιβάλλει να σωθεί η πατρίδα. Ο ίδιο τα έλεγε, δεν τα λέγαμε εμεί. Και είπα ότι σε μερικά τα που κάνει κριτική για την πορεία τη Ευρωπαϊκή δίκιο. Αλλά πρόσθεσα και το. Στο ξαναλέω τρίτη φορά και τελευταία, δεν θα το ξαναπώ για να μιλήσω και πάλι. Να, πονή να πονή, στοχαστούμε. Ότι ρεα... Όχι, χρειάζεται ρεαλισμός. Εντάξει. Αυτή είναι η σχέση με το δυνάμειο. <σχελίου> Πώς θα γίνει, <σχελίου> Χρειάζεται ρεαλισμός. Εντάξει. Αυτή είναι η σχέση με το δυνάμειο. Πώ θα γίνει, Πόσο λυπηρό είναι αυτό, αλλά πρέπει να γίνει. Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Πώ θα γίνει, Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Πώς θα γίνει παλιά, δεν πρέπει να γίνει τώρα Είναι πολύ ωραίο, από όλα αυτά βγαίνει ε, Ξεχυλίζει έτσι σαν Η εκτίμηση που έχουν στον ελληνικό λαό όλοι αυτοί Πόσο ηλίθιο τον θεωρούν Και δεύτερα, δεύτερον η εκτίμηση που έχουν στον ίδιο τους τον εαυτό Και στην προσωπικότητά τους πώ σκέφτονται εσωτερικά για τον εαυτό τους καταρχήν Τι σοβαρότητα του διακρίνει. Είναι πολύ ωραίο όλα αυτά. Αποδεικνύονται συνεχώ και όσο περνάνε οι μέρες, νομίζω γίνονται και καλύτερα. Έχουμε και καλύτερε αποδείξει για όλου αυτού του δυσπιστού, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί. Θα πάμε πάλι στην Ερήτ, εκπέμπει πρόγραμμα, να κάνουμε λίγο ζάπινγκ, γιατί υπάρχουν ειδήσει από ό,τι βλέπω τώρα γράφει από τον οικονομικό τομέα. Μέγα ευνεγερτήριον σάρφισμα. Εσάρφισε ο Πρωθυπουργό την αναγέννηση τη Μεγάλη Ελλάδα. Ούτω, κατά την επίσκεψή του στην Τράπεζα τη Ελλάδο, ομιλών προ του διοικητέ, υποδιοικητέ και γενικού διευθυντάς των ελληνικών πιστοτικών ιδρυμάτων, ετώνησε την σημασία του τομέα τη οικονομική αναπτύξεως και σε συμπαραστάτη των τραπεζικών κόσμων στην προσπάθεια εξυγειάνσεω και προόδου τη χώρα. Ο τομέα τη αναπτύξεως, τη εθνική αναπτύξεως, από τότε είχαμε εθνική ανάπτυξη. Ε, δεν το πολύ καταφέραμε, όπω δεν θα το καταφέρουμε και τώρα και θα ακούνε κάποτε σε 20. 30 χρόνια, τα τωρινά ηχητικά και θα νιώθουν και αυτοί ακριβώς όπως νιώθετε και εσείς. Έτσι ακριβώς όπως νιώθετε και εσείς, αλλά έχουμε και άλλο ζάπινγκ γιατί ε, κάτι γίνεται με τον κύριο Στουρνάρα και η Νε το Μεταδίδη Λάιβ. Με την ευκαιρία της εκδόσεως του νέου εσωτερικού Δανίου, ο Υπουργός Συντονισμού παρεχώρησε συνέντευση προς τους Έλληνας και ξένους δημοσιογράφους, την οποίαν παρκούθησαν και Υπαντώνεις ερωτήσεις των εκπροσώπων του τύπου, ο κύριος Μακαρέζος ετώνησε ότι δεν πρόκειται να ρηθούν μέτρα περιορισμού των εισαγωγών. Αλλά αντιθέτως μελετάται και περαιτέρω απελευθέρωσή των. Επίσης εδίδωσε ότι το δημόσιο χρέος της χώρας είναι πολύ κάτω του διεθνώς παραδεδευμένου ωρίου ασφαλείας, ή την περίπου ιστοήμιση του ωρίου τούτου και ότι η Διεθνή Τράπεζα θεωρούσε την Ελλάδα ως συγκοιημένος αξιόχρεων χώρων διαπραγματεύεται δια πρώτη φορά με ταυτής δανεισμών μεγάλου ύψους διεκτέλεσιν παραγωγικών έργων. Δεν λέγεται το ορεινός υπουργό συντονισμού ο Μακαρέζος, λέγεται Στουρνάρας, το ίδιο πράγμα είναι, δεν παραλέγεται όπως θέλει, το όνομα είναι το θέμα. Ο ίδιος ακριβώς και τότε με για ίδια συμφέροντα και τώρα μεριμνά. Άλλο πρόσωπο. Για τα ίδια όμως ακριβώς συμφέροντα λίγο η παραβολή των ειδήσεων του παρελθόντος επιχούντας και του τωρινού καθεστώτος. Νομίζω μπορεί να καταλάβει ο καθένας που ακριβώς είμαστε, που κινούμαστε, επειδή ακριβώς όλοι είμαστε τηλεθεατές και ακροατές όλων αυτών που συμβαίνουν και δεν είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε. Ενεργοί πολίτες και όχι μόνο. Εξεγερμένοι πολίτες και όχι μόνο. Επαναστατημένοι πολίτες και όχι μόνο. Έτοιμοι για πάρα πολλά, κυρίω να υπερασπιστούμε του εαυτού μα και την αξιοπρέπειά μα και τη ζωή μα στο κάτω-κάτω. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν, είναι συνειρμοί που προκύπτουν από αυτά που ακούμε. 2:11-200-8:200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνία, εκεί μπορείτε να καταθέσετε γνώμε στον Αποστόλη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση στοunto: papay-kiraelfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γραφειρή, αλλά αφήνει κενό το μηνυμά του Αποστολή στο 54-100. Ο Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με εικόνε του παρελθόντος, όχι τόσο πολύ, όχι ακριβώς τη Χούντα, αλλά έναν προσωμιωτή Χούντας, πάμε στις πρώτες διαφημίσει. Ζήτω το έθνος. Τι γίνεται, Ζήτω η επανάσταση η 1 πρώτης Απριλίου. Αγαπητοί μας τηλεθέτε, το σημερινό μας πρόγραμμα η τελείωσε. Σας ευχόμαστε καλή νύχτα. Τι κάνουμε Τι. ρε. Ρε το βασιλιά θα ρίξουμε. Δεν με χειάζεται όλοι σας λέω εγώ. Η επανάσταση είναι επανάσταση του ελληνικού λαού. Εμεί δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώ κάποιε αλλαγέ. Πιστεύουμε ότι απαιτείται ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Δεν είναι επανάσταση ατόμων ή ομάδα ατόμων. Είναι επανάσταση αλληθική επανάσταση του Ελληνικού λαού. Θα κάνουμε επανάσταση και δεν θέλουμε τίποτα και στο Εμείς κάνουμε μια μικρή επανάσταση Και νομίζω αυτή η επανάσταση Απευθύνεται στον κάθε πολίτη Είναι επανάσταση του ελληνικού λαού Η δημοκρατική αριστερά Και ο πρόεδρός της συνετέλεσαν Να είναι ο κύριος Σαμαράς πρωθυπουργός Να να κάνουμε επανάσταση και δεν θέλουμε τίποτα και στο διάλογο το, το εδώ Η επανάσταση που κάνει και ο Γιώργος Οικονομαίας εδώ ακούσαμε πριν να κάνει επανάσταση ο Παπαδόπουλος ο οποίος την έκανε με το δικό του τρόπο ο Σαμαράς την έχει αναγγείλει και αυτός ο Γιώργος, ο Γιώργος πολλέ επαναστάσεις αμέτρητε και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τώρα τελευταία και στα νησιά του Αιγαίου γιατί ήταν μια επανάσταση που την είχε αφήσει ανολο δόθηκε ευκαιρία τώρα που δεν έχει τάγχη της κατεύθυνση με μεγάλη επιτυχία της χώρας, οπότε ολοκληρώνει και εκεί την επανάστασή του, γιατί να μην την κάνει και ο οικονομία. Αυτός που είναι να κάνει την επανάσταση, τον έχουμε εδώ στα τρίλεπτα τηλεφωνήματα. Να σου γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος τώρα. Αυτή που έλεγε πριν στην εκπομπή ότι το παιδί του πέραν τη στην Παλήνη. Η βούλτεψη ήτανε. Να σου πω κάτι. Ο χιό μου που έφευγε από τη γλυφάδα και πήγαινε στην Παλίνη, πόση χιλιόμετρα είναι. Η Σοφία η βούλτευση, φίλε. Η Σοφία η βούλτευση. Ναι. Η γυναίκα βούλτεψη. που αρνήθηκε τον υπουργικό θόκο. Ναι, καμιά τυχαία, μια ηρωίδα. Άντε. Η βούλτευση. Κοίταξε, επειδή μάλλον και εγώ πιστεύω η και δεν ήθελα να είμαι αδικό. Λοιπόν, βούλτευση, γκρ. Γα... Μην έτσι, είναι μια κυρία. Έλα. Έλα. Να πούμε στην αυτή που λέει για το γιο τη ότι κάνει από τη βληφάδα να πάει στην Παλήνη Μην δε μιλάτε έτσι για την κυρία Βούλτεψη Σας παρακαλώ πολύ, την έχει εμπιστευτεί ο Αντώνης πιστευτεί. Σαμαράς Της έχει δώσει την εμπιστοσύνη Την έχει κάνει κοινοβουλευτική εκπρόσωπο Κατάλαβε την Νέα Δημοκρατία Για να έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο Τη Βούλτεψη και τον Βορύδη Ε, εντάξει έπρεπε κάπου να την βάλει Αφού παρετήθηκε η Ευτυχώς δηλαδή, να τη πεί ότι αυτή αναγκάζει τα παιδιά στην επαρχία να κάνουν 15 χιλιόμετρα. Δεν είναι επιλογή τους, όπως του όπω του Γιώκα που πηγαίνει από τη Γλυφάδα, από τη Σπιταρόνα, του πηγαίνει στην Παλίνη και δεν πηγαίνει ούτε με το Καγιέν, τα παιδιά στην επαρχία δεν πηγαίνουν με το Καγιέν, ούτε με το βουλευτικό αμάξι, με οδηγό ε, αστυνομικό που τον έχει. Καλά που παρετήθηκε. Ευτυχώ, τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν Ευτυχώς, 15 χιλιόμετρα. Ευτυχώς δεν θα έχουμε δεν θα... τη χαρά να μα υπουργέψει η σοφία η βούλτεψη. Για αποστεύω, μπορώ να κάνω μια ευρύτερη υπενθύμηση Βεβαίως 2.004 Ολυμπιακοί αγώνες Προϋπολογισμός 2 δις ευρώ Ή 780 δις δραχμές Τελικό κόστο άλλη λένε 53, άλλοι λένε 20 δι ευρώ. Στην καλύτερη έχουμε μια τρύπα 18 δι ευρώ. Mm. Πρωθυπουργό Σιμίτη. Επόμενο πρωθυπουργό Καραμαλή. Καλαδιλότερο πρωθυπουργό Καραμαλή ή Σιμίτης, Από το μεγάλο κανάλι. Η εταιρεία που πήρε τα περισσότερα έργα, ο Άκτορα Μπόμπολα. Την τρύπα αυτή τα 18 δι, ποιο θα την πληρώσει. Εμεί. Τι ακριβώ δεν καταλαβαίνουμε. <Το> Άκουγα αυτή τη διαφήμιση για την οικολογική οδήγηση ναι. και μου ήρθε στον νόμο οικολογική διατροφή που κάνω. Ναι. Γιατί ε, ένα τρόφιμο όταν το πατάς σε σκουπίδια για να ανακυκλωθεί θέλει κάτι δεκατοντάδες χρόνια. Έτσι δεν είναι. Εάν όμως το φάει κάποιος άλλος ανακυκλώνεται κατευθείαν. Σωστό. Οπότε όλοι οι Έλληνε τώρα έχουμε αρχίσει και τρώμε οικολογικά προϊόντα. Μια χαρά πάμε. Έλα, με τρόμαξε. Έχουμε από τη μία την άσχετη τη βούλτεψη μας μα, τη αντίστραγουδάση ή τώρα, ει ποιο είναι το πράγμα. Γιατί, μισό λεπτό, και ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, Πώ άσχετη είναι η γυναίκα. Α, πόσο αυτό είναι. Πώ άσχετη, καταρχήν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που δεν σλιτίζονται δεν έχουν καλή απόδοση. Και να σα ξαναθυμίσω αυτό που σου είχα ξαναπεί. Τα παιδιά που πάνε 40 χιλιόμετρα την ημέρα. Επειδή το έχω ζήσει και πονάει πάρα πολύ αυτό το θέμα πέντε σχολικά έτη, 40 χιλιόμετρα την ημέρα να έρθει να μας ρωτήσει είναι πάρα πολύ αισχωρό αυτό που κάνουν Η βούλη είναι βέβαια θα έρθει να σα ρωτήσει γιατί τι νοιάζει κιόλας Έλα Προσολάκο Έλα Να σου πω φίλε στο Βόλο σε ποιο σταθμό έτσι Στο Βόλο Να το να σε ενημερώσω Ράδιο Ακρόαμα 99 και 8 να. Τα πράγματα πώς πάρεις στην Αθήνα γιατί είμαι έξω, καλά? Εξαιρετικά φίλε, εξαιρετικά. εξαιρετικά. Τώρα με το TAP. νέες θέσει εργασίες έρχονται. Σε 6 χρόνια. Να γυρίσω πίσω δηλαδή. Πού είσαι. Πολλέ να κατεβω. Καλέ κατέβαση θα γίνει πανικό στην Αθήνα έρχονται δουλειές. τη έρχονται δουλειέ. Έρχονται τη δουλειέ, δεν έμεινο Στο τάμπ. Τώρα οι δημόσοι πάλι που θα πουληθούν θα πάρουν κάτι καινούριου με, με, με εξελικευμένου. Στην έρθει με θα... το Νασπ. Πού άλλου, στη Win και στη Βόρταφόν τώρα που τη σχολεύουν, θα πουλήσουν του μισού τεχνικού για να έχουν ένα τεχνικό τμήμα. Έχει θέσει, ανοίγουν, ήρθε η ανάπτυξη. Θα μα στη Win και στη Βόρταφώ να σα δώσω να πέρα τηλέφωνο τη διάσω. Καταλαβαί. Αυτό ο χατιδάκι best seller έχει κατατήσει. Είπες, ε, δεν στάσανε και Έχει μεγάλο δεν έχει πολλές Και να κλείσουμε με ένα ωραίο Ζήτω η ελεύθερη αγορά. Δεν πάνε στο διάλογο. Ένα σύνθημα φώναξε ο Αποστόλης Ο άλλος βρίζει γενικότερα δεν έχει σημασία. Συμβαίνουν αυτά στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου. Και γόνιμος και διάλογο και κυρίω τρόπο σκέψη σαν αυτόν που έχει ο Κουβέλης Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση αλλά και την βεβαιότητα ότι η Δημοκρατική Αριστερά πορεύεται. Κουπάσματα, ρίβε την τσάπα! Ενισχυόμενη. Μουσική Αυτή η Δημοκρατική Αριστερά έδωσε νομιμοποίηση στην κυβέρνηση τον Ιούνιο του 2012. Η δημοκρατική αριστερά και ο πρόεδρό τη συνετέλεσαν να είναι ο κύριο Σαμαράς Πρωθυπουργός. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Γιατί έχουν ξαμό, ξαμολυθεί στα παράθυρα εδώ και δέκα μέρες και λένε, κάνουν κριτική. Δεν ήταν αυτό. Ακούσαμε και τον Μαργαρίτη πριν. Δεν υπάρχουν κοινωνικέ παροχέ. λες και υπήρχαν ένα χρόνο πριν κοινωνικέ παροχέ όλα αυτά τα μέτρα που πήρανε. Ποτέ δεν θα υπάρξουν κοινωνικέ παροχέ, γιατί δεν είναι εποχή για κοινωνικέ παροχέ. Πρέπει να ολοκληρωθεί ένα έργο και μετά. Κάποτε θα δούμε την κοινωνική παροχή, ο μισθό αν είναι 400 ευρώ, αν πληρώνεται, αν είναι νόμιμος, χωρί τα βασικά και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα υπάρξουν κοινωνικέ παροχέ κάποτε, οι οποίε θα φανούν και σαν προσφορά προ του εργαζόμενου. Ενώ μέχρι πριν 3, 5, 10 χρόνια αυτά ήταν δεδομένα και αυτονόητα. Η γενιά των 700 που κάποτε ήταν παράδειγμα προ αποφυγή, κάποτε, πριν 3-4 χρόνια, τώρα είναι στόχο. Και είναι τυχερό όποιο είναι στα 70 ευρώ. Σε λίγο θα είναι και διευθυντέ στα 700 ευρώ. Εύρω, ο κύριος Κουβέλης ρωτήθηκε χθε από τον Παπαχελά αν θα μπει, αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή και να ακούσουμε τι ακριβώς απάντησε Πιστεύετε ότι τώρα θα τα καταφέρετε Βεβαίως, Έχε... θα, τα θα, μπείτε, θα τα καταφέρω Θα μπείτε στη Βουλή Βεβαίως, βεβαίως και να μπω και νομίζω ότι θα προσαρμόσω την πολιτική μου σε μια ίση μοιρασιά ενδιαφέροντας για τους Έλληνες και για την Ελλάδα Δεν ήταν ο Κουβέλη αυτό. Βεβαίω δεν ήταν και ο Παπαχελά. Ήταν ο Παπαδάκη και ήταν ο Καρατζαφέρη. Μα την μπέρδεμα. Πώ έτυχε αυτό να μπερδέψουμε τον Κουβέλη με τον Καρατζαφέρη. Σα τρομάζει η πιθανότητα να μείνετε εκτό Βουλή σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Δεν με τρομάζει και δεν με τρομάζει για δύο λόγου. Πρώτον, διότι δεν θα μείνουμε εκτό Βουλή. Αντίθετα, θα είμαστε ενισχυμένοι. Βεβαίω και θα Και ο δεύτερο λόγο, διότι ο ελληνικό λαό έχει καταλάβει, καταλαβαίνει την σημαντικότητα και την υπευθυνότητα τη Δημοκρατική Αριστερά. Βέβαια. Αν κάτι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός Ένα χρόνο τώρα σε σχέση με τον κουβέλν η σημαντικότητα και κυρίως υπευθυνότητα Η υπευθυνότητα της δημοκρατικής αριστεράς Αυτό ακριβώς έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός Słucham. Słucham od tragód. Nie, nie. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. salulu. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. I Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. την Słucham. Słucham. nie Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Słucham. Με τι είναι να το παίξω. Για να δω, όχι να το παίξει. Θα παίξει το λάλεω, να τα πούσω. Α. Λα. Λα, λα, λα, λα, λα. Λέγε. Τούλα. Ακούω. Να σου πω, ακούω τον. Αρκούω και Νίκο αυτό. Και τα ακούω γενικά έτσι επιχείρημα αυτό με τον Μιτσοτάκη. Ότι και καλά πήρα το Υπουργείο και εγώ τα βρήκα έτσι. Και έπρεπε να τα υλοποιήσω. Είναι παλιέ δεσμεύσει. Ναι, καλέ. Τι να κάνει ο άνθρωπο. Δικό του πρόγραμμα θα κάνει. Αυτό είναι αντίθετο ο Μιτσοτάκη. Είναι αντιμνημονιακό. Είναι κατά των απολύσεων. Είναι γνωστό. Γι' αυτό άλλωστε τον έβαλε και ο Σαμαρά εκεί. Επειδή είναι κατά των απολύσεων. <ΣΠΟ> <ΣΟ> <ΣΟ> δεν ήθελε, <ΣΟ> τα βρήκε <ΣΟ> Ματε, Δεν είναι μόνο αυτός Πάντα χρησιμοποιείται αυτό, εγώ έτσι τα βρήκα Και ξεχνάμε ας πούμε ότι είναι οι πρόθυμοι Στην ουσία όλο αυτό έχει διαμορφωθεί Από μια, ένα σώρο προθύμων που υποφέρουν με, Ο Μητσοτάκης είναι η περίπτωση του Υπουργού Που δεν παρέλαβε χάος <ΣΟ> <ΣΟ> Παρέλαβε πρόβλεψη για χάος Και θα το κάνει <ΣΟ> Αποστολή γεια σου Γεια Ρε Αποστολή Έλα ρε κυρία μου Με και ξεκαρδίστηκα στα γέλια ρε αγοράκι μου Γιατί Γιατί αυτή η αγγελική φωνή τώρα που άκουγα ε, Μου θύμισε το γιο μου Α τη δικιά μου αγγελική φωνή λέτε Ναι ναι Ναι ναι τέτοια ωραία φωνή Να είσαι καλά Στο γιο σας έτσι καλή φωνή Έλια. Γέλια και με το γιο και με μένα, και για σένα oh, Μου τον θύμισε. Γιατί τι είναι ο γιο τραγουδιστή, Ναι, βέβαια. Ποιο, Στον μπάνιο τραγουδάει. Ναι. Τέτοια φωνή όμω. Αυτό τουλάχιστον έχει την τσίπα να τραγουδάει μόνο στον μπάνιο. Για χαρά, yeah. ειδίκαιο πρωθυπουργό. Αυτοί, αυτοί οι αλήτε που δεν έχουν κυβερνήσει και κατεβαίνουν για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, δημιουργούν μια δυσανεξία στου τραπεζίτε στους δύο γιατί με το να βγαίνουν και να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται για ένα καλύτερο αύριο αντί να κάθεται με την μπάλα και την αλυσίδα στο πόδι να δουλεύουν για 360, έχουν φέρει τη χώρα δεν που την έχουν φέρει. Τι άλλο να πω, δηλαδή, το θέμα είναι ότι εκδηλώνονται οι φασίστες όσο πάει, απελευθερώνονται και τα λένε ελεύθερα και ωραία. Η σημασία και η σπουδαιότηση της αποταμιεύσεως πρέπει να καταστεί συνείδησης στη νεότητα. Και αυτόν ακριβώς των σκοπών εξυπηρετεί ο εορτασμός της Διεθνούς μέρας αποταμιεύσεω. Η ημέρα αυτή εορτάστηκε στην χώρα μας με σεμνή Τιμ, μετά το πέρας της οποίας παρερώθησαν εις τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδος βιβλιάρια Κάνει ζάπινγκ εδώ τεχνικό. Συνέχεια βάζει την καινούργια τηλεόραση και ακούμε αποσπάσματα από τι καινούργιε εκπομπέ. Θα έχετε κι εσεί τη χαρά με γυρίστε σπίτι σα, να κάνετε το ζάπινγκ, να ενημερωθείτε για χρήσιμα πράγματα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Τον βάζουν σε μια τάξη, σε ράγα ή οπουδήποτε. Είναι η νέα δημόσια τηλεόραση έτσι ακριβώ όπω την έχουν οραματιστεί και τη φτιάχνουν αυτοί που κλείσαν την προηγούμενη για του δικού του λόγου. Του γνωστού δικού του λόγου. Επειδή μα άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Κουβέλη, γενικά μα άρεσε ό,τι λέει ο Κουβέλη. Δεν χάνουμε και τίποτα να το ξανακούσουμε. Και έχω όχι μόνο την εκτίμηση αλλά και την βεβαιότητα ότι η δημοκρατική αριστερά πορεύεται. Κουπάσματα με την τζάπα! Ενισχυόμενη. Πορεύεται ενισχυόμενη με την τσάπα Κάντε και του αναγραμματισμούς ό,τι βγει. Καλό είναι. Κάθε μέρα τέτοια ώρα ακούμε ένα τραγούδι από αυτά που θα συμπεριληφθούν στο αντιφασιστικό CD που βγαίνει. Ε, το βγάζει η Ελληνοφρένε μαζί με τους κολεκτίβα. Σήμερα είναι Νίκος Ξίδης Είναι γνωστός τραγουδοποιός και ενορχιστρωτής Κυρίως από τη συνεργασία του με την Ελένη Βιτάλη ε, Τίτλος τραγουδιού ταιριάζει πάρα πολύ Και ο ρυθμός του ταιριάζει και στα δεδομένα της εκπομπής Κάποια στιγμή θα το μοντάρουμε και αυτό Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας Με το καλό με το στανιό Με το σπαθί και με το λάσο Με πείνα και κατακλυσμό, σα άφησα στο να Κουρέλια, ελπίδες φόρεσα. Και ήρθα σαν παλιάτσο. Και έτσι εν είδη προσφορά, σα φούλησα το λάθο. Καλώ ήρθατε στο τσίρκο. Μα περάστε και καθίστε. Καγριμήθα σας, κατά ποιοι μονάχοι σας ψηφίστε Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες Του κόσμου οι του πόνου η θεία <Καλώς> μας, Του κόσμου οι του πόνου η θεία σώτες. Το καλό με το στανιό Με προνόμια και δώρα Με ένα καράβι πλαστικό Σας βούλιαξα στο τώρα Χίλια λαμπιόνια ανάψα με στο καμένο δάσος Κι έτσι εν είδη προσφοράς Σας πούλησα το λάθος Καλώ ήρθατε στο τσίρκο, μα περάστε και καθίστε.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 Το και καλώ ήρθατε και στο τσίρκο μα. Ο τίτλο τραγουδιού είναι Ο Δημηουργό, επίκαιρο. Όχι μόνο επειδή λέει για τσίρκο, επειδή λέει και όλα τα υπόλοιπα. Καλώ ήρθατε στο τσίρκο μα. Περάστε <Καλώς> <Καλώς> και καθίστε. Πιο άγρυμοι θα σας καταπιεί, μονάχοι σας, ψηφίστε. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, ανοίξανε τις πόρτες του κόσμου κλειδο, κρατόρες, του πόνου οι θείασοτες. Καλώς ήρθατε στο τσίρκο μας, περάστε και καθίστε. Τα άγρη σας, καταπιεί η Καλώ σας, <Καλώς> ήρθατε στο τσίρκο μας, <Καλώς> στου φεγγαριού το γιώμα. <Καλώς> Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. <Καλώς> Μαύρο θα γίνει το νερό και κόκκινο το χώμα. <Καλώς> Μαύρο θα γίνει το νερό Ωραία εικόνα είναι αυτή πάντως Κάποτε τελείωσε το τσίρκο μας Τα υπόλοιπα αύριο Αμέσως μετά το λαό Γιάννης Παπαδόπουλος και μαγκαζίνο Γεια σας Έφυλε, άκουγα το θέμα για τον τυφλό που λέγατε και σήμερα και χθε. Και κάθομαι και ένα ερωτήμα, ρε φιλέ. Ήμουν χθε στο σούπερ μάρκετ εδώ τη περιοχή μου και πάνω από μέσα. Βλέπω έναν άνθρωπο τώρα τυφλό, τον γνωρίζω τυφλό, και μου ζητάει ο άνθρωπο τώρα ένα τσιγάρο. Πραγματικά ένα τσιγάρο πάνω μου. Δεν έπρεπε να το δώσει γιατί δεν βλέπει και μπορεί να του δίνει καν Σύμφωνα με τη διευθύντρια τη τράπεζα πα εδώ στο Μαρούσι. Η τράπεζα π... στο Μαρούσι να πάνε Για αρχή. Λοιπόν, του δίνω το τσιγάρο του ανθρώπου, που λέει ευχαριστώ, με συγκίνησε πραγματικά γιατί ο άνθρωπο έκλαψε. Μπαίνω μέσα ψωνίζω και όπω βγαίνω, βλέπω ένα αστυνομικό. Ο τύπο σχεδίει την σκηνή. Uh, τη λοιπόν, μετανάστη ο κύριο τυφλό, και γυρνάει και μου λέει, Ποιο λέει γιατί του έδωσε το τσιγάρο και τι του έδωσε. Λοιπόν, συγγνώμη, ρε άνθρωποι που κάνω. Άνθρωποι είμαστε. Έχουμε κάτι, γιατί να μην το δώσουμε. Κάτσι, περίμενω, περίμε, Τα μπερδεύει. Άνθρωποι είμαστε εμεί που είμαστε Έλληνε. Αυτό είπε ότι ήταν Μισό το μην μπερδεύουμε τι ιδιότητε. Εμεί είμαστε άνθρωποι, αυτό δεν είναι τη τυφλό, αυτή είναι άλλη ιδιότητα. Αυτή είναι ιδιότητα που αν έχει ένα Έλληνα. Αυτό ήταν μετανάστη. Αποστόλυ... Είχε δίκιο ο Μπάτσο, μίλα, είχε δίκιο Μπάτσο. Αποστολή: τα πράγματα πάνε κατά τη όλου και φταίμε εμεί οι καταρχήν. Αν δεν αλλάξουμε τα μυαλά μα, το λαό, δεν περιμένουμε καμία Ευρώπη και κανένα κυβέρνηση να μα βοήθησει. Γλατεία βάδη 5 ευρώ γλύψη πουλή. Η πατησία μέχρι 6 ώρα το πρωί έχει AIDS. Κονδυλώματα, σύφυλη, βλενόρια, ό,τι γουστάρεις. Αριστοτέλου κάτω από το βίντεο αυτή την ώρα κάνει πιάτσα και το πρωί υποκράτους και πανεπιστημίου εκεί που είναι η πιάτσα στον ταξί ο Μαυρούλης που λέγει ναρκωτικά δεν χρειάζεται δημοτική αστυνομία Αθήνα. μόνο ο Καμπίς να κάνει, πόσο λένε, γεύμα με τον κύριο Γκρινλάκη Γαβαλάς, ο Χίλτον. Αποστώλη, καλησπέρα. Γεια πειρά. Γεια σου, φίλε Πυραιώτη και καραμπουζουκλή. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, θα ήθελα να σχολιάσω λίγο το ζήτημα. Και μια και παίζει από Πυραιά, συγγνώμη. Ναι, ναι. Μια και παίζει από Πυραιά, να στείλω αγωνιστικού χαιρετισμού στο φίλο τον Πυραιώτη, το στέλιο τον Τζολίκα που έχει χαθεί. Δεν ξέρω αν είσαι oh. καινούριο παλιό ακροατή, το λέω για του παλιού, θα καταλάβουν. Είμαι, είμαι αρκετό καινούριο ακροατή. Χαιρετισμού στον Πυραιά και στο στέλιο του Τζολίκα. Είσαι ωραίο. Την Πυραιώτησα, την πασαλιμανιότησα, ξέρει αυτό, την 80, γριά. Έτσι πράγμα. Για το θέμα τη ΕΡΤ ε, σε περίπτωση. Που δεν το έχουν καταλάβει αρκετό κόσμο, πιστεύω. Αυτά που ακούω και τι αντιδράσει του κόσμου και κάποιο από το λαό τέλο πάντων που βγάζει. Από τη στιγμή που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου μπορούν να καταργήσουν τη μόνη, ε, αν θέλει, Ελεύθερη φωνή που είχε απομείνει, τουλάχιστον ραδιοφωνική και τηλεοπτική, μπορώ να σου τελευταίο καιρό. Είδαμε και τι απαράπονα. Αν θες, του Σαμαρά, ότι δεν δείχνανε τι μεγάλε συμφωνίε και του μεγάλου. Και κάνανε και απεργίε όταν ο Σαμαρά πήγαινε στι ταξίδε. Έτσι έτσι έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν, ε, είναι. Η... Ότι η ο Σαμαρά φύμος... πήγαινε στα ταξίδια και ήταν αποτελεσματικό, και έρθει ήταν το πρόβλημα που δεν τα έδειχναν. Αντίμω να καταλάβουν λοιπόν κάποιοι ότι η φήμωση, γιατί περί πρόκειται, τη ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση είναι απαρχή της απόλυτης χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωση, γιατί ποιος θα κουνηθεί πες με ένα ιδιωτικό κανάλι το οποίο είναι παράνομο και έχει, δεν έχει άδεια εκπομπής ποιος θα κουνηθεί και ποιος θα δώσει μια είδηση τέτοια η οποία θα πηγαίνει, θα αντιτάσσεται αν θέλει τις ενέργειε που θέλει να κάνει κυβέρνηση Αποστόλη, πολύ δυσπρόσδιστο έγινε, ρε παιδάκι μου. Γιατί? Την περασμένη εβδομάδα, όλη την εβδομάδα προσπαθούσα να σου ευχηθώ χρόνια πολλά. Παρασμένα ξεχάστηκε να πέρασε η γιορτή. Ε, όχι ξεχασμένα, κατά 40 μέρε. Ευχαριστώ. Να ζήσει. Να είσαι πάντοτε έτσι, καλό. Θα ζήσω. Είναι απειλή. Ευχαριστώ. Και να μα σκορπίζει χαρά. Να σου μπορέσει, η συνομιλία σου με τον Μπαρμπαβασίλη ήταν τέλεια. Α, Γιατί δεν του ένα κινητό. Είμαστε τσίπη τη Γκίφτη. Ορίστε ελαφρό. Να είστε ελαφ... μόνο και βαρέω. Ήθελα, είχα πάρει τηλέφωνο για ένα CD το οποίο δεν το έχει εφημερίδα και μου το στείλανε μόλι σήμερα και θεώρησα αποχώρηση μου να πάρω να ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για όλα. Βέβαια, αντίστοιχα θα μπορούσε να πάρει και κάποιο και να πει ότι τη εφημερίδα και δεν είχε μέσα την επιταγή. Μπορείτε να μου τη στείλετε. Δεν το κάνουν όμω. Ξέρετε πόσοι έχουν βγει χαμένοι έτσι. Εσεί πήρατε και ένα CD.